Την Ελένη πρώτη δημοτικού. Έχω όμως και τη Δήμητρα που θα μας πουν ακριβώς τι γίνεται με τη μάσκα. Λοιπόν Ελένη θα δώσω το λόγο σε σένα γιατί είναι στο μεγάλο το σχολείο Ελένη. Θέλω να μου πεις πώς είναι το μάθημα με τη μάσκα. Χαία. Θέλω να μου πεις πώς είναι το μάθημα με τη μάσκα. Χαία. Πρώτη Δημοτικού, το παιδάκι σήμερα το πρωί στον Αντένα. Ήταν οι ρεπόρτερ εκεί, όπω πάνε κάθε πρωί οι να κάνουν τα γνωστά. Ρωτάει λοιπόν και το παιδάκι αυθόρμητα του βγήκε. Η μικρή Ελενίτσα, πρώτη Δημοτικού, τη βγήκε αυτή η λέξη. Το πε τόσο καθαρά, τόσο ωραία, τόσο μέσα από την ψυχή τη περιγράφει ακριβώ όλο αυτό που γίνεται. Ελπίζω μέχρι να τελειώσει το Λύκειο η Ελένη να έχει βγάλει τη μάσκα, γιατί αλλιώ δεν θα υπάρχουν κεφάλια να φοράνε μάσκες, Διαβάζω εδώ από την προηγούμενη εκπομπή. Έχει ξεμείνει ένα μήνυμα. Ο Θανάσης είναι ακροατή φανατικό του Μπογδάνου και λέει: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Ο κομμουνιστή υπουργό Τάκη, Θεοδωρικάκο, είναι υπεύθυνο για το φιάσκο στι μάσκε. Θανάσει. Μπορεί να τον έχουν υπουργό το Θεοδωρικάκο, αλλά δεν το έχουν καταπιεί ότι κάποτε ήταν στην ΚΝΕ και με την πρώτη ευκαιρία μεταξύ του εδώ τα βγάζουν. Τέλειωσε η Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά μα. Το είδα μπροστά μου, δεν γινόταν να μην το πω. Είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Τα δικά μας έχουμε το θέμα με τις μάσκες, με αυτό το ωραίο φιάσκο ανέλπιστο, όπως λέγαμε και παλιά, φιάσκο που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες είχε μιλήσει για αυτές τις μάσκες και είχε πει «Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σημαντώ ότι όμως... Το σοβαρό πρόσωπο τη ευθύνη μα. Το σοβαρό πρόσωπο τη ευθύνη μα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τω το ξέρετε. Θα ότι όμω το σοβαρό πρόσωπο τη ευθύνη μα. Χάια. Λούνα, Χάια. Και αγαπημένα μου παιδιά θέλω να σας ευχηθώ να έχουμε μία καλή δημιουργική χρονιά Δεν θα μείνει τίποτα ορθίο ευχήθηκε ο Κυριάκος χθες καλή δημιουργική παιδιά ε, χρονιά στα αγαπημένα του παιδιά καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πέρυσι είχε ευχηθεί κάτι αντίστοιχο και να τα αποτελέσματα και καλή χρονιά μας ευχήθηκε στο πρωτοχρονιάτικό του διάγγελμα το πρώτο του πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα, 1η Ιανουαρίου του 2020, και βλέπετε πώ τσουλάει και πώ πηγαίνει η χρονιά. Οπότε, να δούμε τον Ιούνιο, να κάνουμε την καταμέτρηση και τον απολογισμό, πώ πήγε αυτή η χρονιά για τα αγαπημένα του παιδιά, στα οποία ευχήθηκε. Καλή χρόνια. Έχει συμβεί όλο αυτό με τι μάσκες Αν εκτελεί λίγο το παρασκήνιο, ανέλαβαν τρει εταιρείε. Οι Δήμοι τα ανέθεσαν, η Κέδε, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο, τα ανέθεσε σε τρει εταιρείε. Η μία από τι εταιρείε είναι πολύ γνωστή εταιρεία αλουμινίου. Τα συστήματα αλουμινίου κατασκευάζει τώρα πώ ενώ φτιάχνει παράθυρα, αλουμίνια, σιρόμενα, τζάμια, πώ τα λένε, μοθοράκια, πώ τα λένε αυτά, κάπω εκεί που μονώνουν και διάφορα τέτοια, φτιάχνει και μάσκε. Είναι ένα θέμα πολύ ωραίο για συζήτηση και ψάξιμο. Νομίζω οι μάσκες που έφτιαξε αυτή η εταιρεία είναι οι προβληματικέ. νομίζω ότι φτιάχνουν κουρτίνε για όλο το, το τζάμι Αλλά τελικά ήταν μάσκες για τα παιδάκια. Τα φόρησαν τα παιδάκια χθε. Πήγαν χαρούμενοι, φόρεσαν τι μάσκε και μετά γύρισαν πίσω. Μα Όλο το κεφάλι σχεδόν έφτανε και πίσω. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Γιατί έγινε αυτό, Γιατί έγινε αυτό. Βγήκε μια ανακοίνωση από Υπουργείο, την οποία την ακούμε από το σχετικό ρεπορτάζ του Σκάι. Το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται ότι κάποιες μάσκες που δόθηκαν στα παιδιά ήταν πολύ μεγαλύτερες. Αυτό σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας προέκυψε λόγω μιας ασάφειας στη διατύπωση, καθώς η, επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή είχε δώσει τις διαστάσεις για το μέγεθος του υφάσματος πριν από τη σειραφή της μάσκας και όχι για τις διαστάσεις του τελικού προϊόντος. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες μάσκες ήταν πολύ μεγαλύτερε. Hola, tu cosa es clara y pela y dita es clara. Ya puedo distinguir si doblevo o estalló. Haye, yo salí para cambiar ropa, a tu mapa relaxo relajo. En el negro logo, cada día me la da doso. He ni Μετάξει πέλη μην πιστείθως λέει Βάρι Μην η μην η πέλη με πόδια Ήθα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου Δεν είναι αυτό είναι, είναι μια στο μια στο yeah. Δεν είναι μην γίνετε μοτίστρες ποτέ. Καρπετζούδες κυρίες μου! Η σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα δεν μοιάζει με καμία άλλη. Και να το ξέρετε, αν έχεις μάσκα και παγούρι... Η ζωή δεν θα είναι αγγούρι. Έχουμε και τον Τσίπρα μέσω σε όλα. Εδώ ακούσαμε την εκπρόσωπο της εταιρείας, δεν ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η εκπρόσωπος της εταιρείας αλουμινίου, αλουμινοκατασκευέ και μάσκε. Η οποία με ένα απολογητικό ύφο μα εξήγησε τι ακριβώ συμβαίνει. Στο ρεπορτάζ πριν μάθαμε, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγεία, ότι δόθηκαν λάθο διαστάσει, μάλλον λέει δόθηκαν οι διαστάσει για το μέγεθο υφάσματο πριν τη σειραφή. Δηλαδή πριν, είναι λίγο ακατανόητο αυτό, δεν είμαστε όλοι μοδίστρε, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί εδώ ο ποιητή, ότι δώσανε τη διάσταση πριν ραφτεί το γύρο-γύρο αυτό που λέμε το στρίφωμα, καλά το λέω, ή πριν μπουν τα σκινάκια κορδόνια που δένουν πίσω στα αυτιά. Και το πήρε άλλο άλλος και το έφτιαξε έτσι, δεν κάνα μια δοκιμή σε ένα παιδάκι, αν κολλάει δεν κολλάει. Αυτά όλα είναι γκρίνια όπως καταλαβαίνει ο καθένας, διότι με σοφία η συγκεκριμένη κυβέρνηση, με πρόνοια έφτιαξε αυτές τις μάσκες, λίγο μεγαλύτερες από το συνηθισμένο, διότι δεν είναι μόνο μάσκες. Η κυβέρνηση φροντίζει και θα ακούσετε τώρα πώς ακριβώς φροντίζει και τα παιδιά και τους υπόλοιπου. Οδηγίες χρήσεως για τις νέ η μάσκα συνίσταται για τις ακόλουθες χρήσεις. Πάνα μωρού, σκελέα παππού, σακί για πατάτες, σακί για τσιμέντο, σακί για τσουβαλοδρομίες, πανί ήστιο πλοίας, πανί σκίαση, πανί θεάτρου σκιών, κάλυμα αυτοκινήτου, φιλέβολει, βόλεϊ, πανοσέντονο κρεβατιού, ριχτάρι καναπέ, κουρτίνα σαλονιού και κουρτίνα μπάνιου. Ακόμα με το κατάλληλο βάψιμο και ένα απλό κοντάρι, η μάσκα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε σημαία κατά προτίμηση της νέας δημοκρατίας. Τέλος για την προστασία μας από την τουρκική προκλητικότητα η μάσκα προστασίας θα χρησιμοποιηθεί και από την πολεμική αεροπορία στα νέα αεροπλάνα Ραφάλος Αλεξίπτοτο, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μια μάσκα με έξυπνη πατέντα, χρησιμοποιείται και για τέντα. Θέλω να πω, μην είμαστε μίζεροι Τα έχουν προβλέψει όλα αυτά Και κακώς απολογείται και το συγκεκριμένο Υπουργείο Πριν τη σειρά φίλος, δώσαμε λάθος διαστάσεις Τι σωστές δώσανε Διότι η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πάρα πολλά πράγματα Εδώ ενδεικτικά Εμεί αναφέραμε δύο-τρία. Θα ακούσουμε στην πορεία και έναν πολίτη από τον εντόπιση τι ακριβώ πρόταση έχει να κάνει. Ενώ λοιπόν γελάμε με τη μάσκα και καλά κάνουμε, είναι το θέμα τη ημέρα και τη χθεσινή και τη σημερινή. Γίνονται πραγματάκια σε αυτόν τον τόπο. Χρειάζεται επιτέλου εργασία 7 μέρε την εβδομάδα, 365 μέρε το χρόνο. Μέλα νότε, πρίστε, σώφια, inventor. Τι νοούμε, mentor, η φωλή καλύτερη κοινωνική πολιτική στη χώρα είναι να δημιουργούμε πολλές καλές νέες εργασία. Λοιπόν, καταθήριστε στα πρακτικά. Λούνα, πολλές καλές νέες εργασία. Χρειάζεται επιτέλους εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ σωστά τα λέγεται. Έρχεται αυτό το ρημάδι το Σαββατοκυριακό που δεν ξέρεις τι να κάνεις και αν κάνεις κάτι χαλάς και λεφτά ενώ 7 ημέρε εργασια τρία 3-65 μέρες το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο ούτε για τη μάσκα να σκεφτείς, ούτε για τον κορονοϊό, τίποτα απολύτως. Δουλεύεις διότι πρέπει να... Δουλεύει, σε αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργό τη χώρα, τα είπε προχθές Να ακούσουμε και το πλήρε κείμενο, πώ ακριβώ το διατύπωσε. Απαντούσε σε μια ερώτηση για το οχτάωρο και όπω όλοι ξέρουμε, ο και διάκρο μισθωτάκη και πολλοί άλλοι αυτή τη αντίληψη που διατρέχει πολλά κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και άλλα κόμματα, είναι τη άποψη ότι όλα αυτά είναι παροχημένα. Το οχτάωρο είναι παροχημένο, οι συμβάσει εργασία είναι παροχημένε, τα δικαιώματα τα εργασιακά είναι παροχημένα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή που όλα αυτά είναι περιττά. Είπατε χθε ότι καταργούνται παροχημένε ρυθμίσει του περασμένου αιώνα. Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιε είναι αυτέ, ανήκουν σε αυτέ το οκτάωρο, το δικαίωμα στην απεργία η ή το δικαίωμα στην συνδικαλιστική οργάνωση. Φαντάζομαι ότι ε, λίγοι θα είχαν αντίρρηση στο να μπορούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να έχουν περισσότερη ευελιξία εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι στο πώ κατανέμουν το χρόνο του. Χωρί αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει κατάργηση του οκτάωρου. Λίγοι Μπορεί να έχουν αντίρρηση, ο γιονός ότι ένας συνδικαστικός νόμος, ο οποίος, εάν δεν κάνω λάθος, έχει ψηφιστεί το 1982, χρειάζεται επιτέλους κάποιον ουσιαστικό εξορθολογισμό. Και όταν ακούτε εξορθολογισμό, να ξέρετε ότι η ζωή σας... Γκρεμίζεται. Πηγαίνει προ το χειρότερο σε όλου του τομεί, όχι μόνο σε αυτού που νομίζετε ότι θα αφορά η συγκεκριμένη διατύπωση του εξορθολογισμού. Όσε μοντερνιέ έχουν εφαρμόσει όλοι αυτοί τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι μόνο προ το κακό των εργαζομένων. Καμία δεν είναι προ το καλό. Φαίνεται αρχικά ότι είναι προ το καλό. Ξεκινάνε τάχα μου με προθέσει συγχρονισμού ε, και ανανέωση, αλλά τελικά καταλήγουν να πηγαίνουν πιο κοντά στον μεσαίωνα και τον εργασογειακό μεσαίωνα. Στα εθνικά τώρα, στα εθνικά, θυμόσαστε ότι ήταν υποψήφιο Ευρωβουλευτή ο Γιώργο Αυτιά. Μάλλον έπαιζε να είναι υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Κάποια στιγμή τα είχαν σπάσει εκεί με τον Κυριακό Μητσοτάκη, άρα έμεινε στο λειτουργήμα, στο χαράκομα τη ενημέρωση. Ευτυχώ για την ενημέρωση ο Γιώργο Αυτιά. Έτσι όμω έχασε η Ευρωβουλή. Προχθέ είχε γίνει μια συνεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψη που ήταν στην άλλη άκρη τη γραμμή, τη οθόνη. Ο Τσαβούσογλου, υπουργό τη Τουρκία και είχε βάλει από πάνω τη σημαία της Ευρώπης μαζί με την τουρκική σημαία. Αυτό ψιλοπέρασα παρατήρητο, ένας Γερμανός νομίζω ο οικολόγος βουλευτής έθεσε ένα θέμα, την αυτά που βλέπουμε πάνω μας, αλλά είναι τυχεροί όλοι αυτοί και το κτίριο το ίδιο του Ευρωκοινοβουλίου που δεν ήταν εκεί ο αυτιάς. Και το γεγονός ότι στο τραπέζι ήταν όλοι οι ηγέτες και ήταν ο Ερντογάν και κοίταζε σαν να μην πω πώς, καθότανε τον είδες πουθενά. Ελλάς-Γαλλία. Αυτή είναι η τιμωρία Ελλάς, του. γαλλια συμμαχία. Η τιμωρία του Ερντογάν, κυρίες και κύριοι Έλληνες συμπατριώτες μου, είναι στο μεγάλο το τραπέζι, παιδιά, στο μεγάλο τραπέζι, με τους Ευρωπαίους ηγέτες, να είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργό. Και ο άλλο θα είναι απ' έξω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία στον Ερντογάν. Ή θα γίνει άνθρωπο, ή θα σε απέξω μια ζωή. Τέλο. Όταν μία... λέω ξαπ' τα δόντια έτσι δεν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λογαριάζω. Πω, ναι, και μία... να σου πω και κάτι άλλο. Ευτυχώ που δεν ήμουν Ευρωβουλή, γιατί με τον <σχαι> Τσαβούσογλου θα γινότανε <σχαι> <σχαι> το Σώσε. <σχαι> <σχαι> <σχαι> σου μιλάω ειλικρινά. Έτσι ήμουν χθε, Ευρωβουλή. Και ήταν ο Τσαβούσογλου εκεί. Και τα έκανα όπω τα έκανα. Δεν υπήρχε. Πε yeah. του μου που αυτιάς yeah. ότι τόλμησε και ο παππούς σου να περάσει από τη Μικάλη και ο παππούς του αυτιά του ξηγήθηκε άγρια και δεν πάτησε τουρκο στο νησί, για να τελειώνουμε. Μια και καλή. Πάμε παρακάτω τώρα. Έρχεται διπλός καπατσές. Και να το ξέρετε, αν έχεις μάσκα και παγούρι... Δεν θα ζητήσεις χάρη ποτέ από τον Άγιο Φανούρη. Έχουμε ρήτα, όπως ακούτε εδώ. Ο Αυτιά λοιπόν, ευτυχώ δεν το στείλαμε στην Ευρωβουλή γιατί θα το έχει κρεμίσει το κτίριο, θα έχει μείνει κολυμπηθρό με αυτά που έβλεπε από τον Τζαβούσο. Ξέρουμε όλοι πόσο κάθετο είναι και άτεκτο σε όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό τον κρατήσαμε εδώ, για να μην έχουμε διπλωματικέ εξελίξει απρόβλεπτες Γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί όταν βλέπει τον Τούρκο απέναντί του, γιατί και ο παππού του δεν είχε αφήσει τον Τούρκο να πάει στην Ισάμμο. Οπότε αυτό περνάει από γενιά γενιά και διάφορα τέτοια. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Για Σάββατο Κυριακή πρωί. Ε, λέγαμε για τη μάσκα πριν και την ανακοίνωση του Υπουργείου Δημοσίας ε, Υγείας, υποτίθεται και μου στέλνει εδώ ένας ακροατής το βλέπω στο YouTube, είναι, λέει καλησπέρα ο ράφτη αυτό που είπαν είναι σκέτη πίπα αυτό, η ανακοίνωση δηλαδή ότι δώσανε διαστάσεις πριν τη σειραφή και μετά τη σειραφή και έτσι όπως το ράψανε και τα λοιπά και τα λοιπά. ξέρετε όλοι τον έχετε πάρει χαμπάρι κάποια στιγμή αυτό που έλεγε το αγάπη μόνο, είναι ο μό ένα παλικάρι εκεί του διαδικτύου με αλλοπρόσαλη συμπεριφορά ε, και με έδωσε να γίνει ειδικό φρουρό. Τον απέρριψαν από εκεί, αλλά έχει γίνει εθνοφύλακα, νομίζω στοιχείο, αν δεν κάνω λάθο. Έχει αναρτήσει ένα βίντεο. Από τώρα, σα ζητάμε όλοι να σηκωθείτε όρθιοι. Μεγάλη ιερή ημέρα σήμερα, υψόσο του Τιμίου Σταυρού, αγαπημένοι μου και αγαπημένε μου κορασιδέ. Και έχω το εθνικό καθήκον να παγκίνω τον εθνικό ύμνο για την ανίψωση του ηθικού όλων. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιάμετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γέρα και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χαίρεο, χαίρε, ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χέρι ο χέρι ελευθεριά. και σαν πρώτα αντριωμένη, χέρι Πάμ, λυπητό, πάμε στο τέλο. Ε, το είπε έτσι αντριωμένα, ρωμαλαία, Όπως πρέπει να λέμε τον εθνικό μήνο. Καθίστε, όσοι είχατε σηκωθεί, και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, επειδή έπεσε πολύ η εθνική κύλα στο, στην εκπομπή. Θα την αραιώσουμε λίγο τώρα με την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε σήμα είχε κάτι άλλο πριν και τώρα έφτιαξε ένα αστέρι πρέπει να το δείτε έχει μια αξία κυκλοφορεί και ένα σχετικό βίντεο του Αλέξη Τσίπρα στο διαδίκτυο, στο YouTube παντού που λέει εκεί κάτι θεωρίες και μετά εξηγεί γιατί επέλεξαν το αστέρι Ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία εξελίσσεται έχοντας οδηγό του τις αξίες ενός λαού που αγωνίστηκε δημιούργησε, αντιστάθηκε νίκησε αξίες που μας καθοδηγούν. Σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Αστέρι μου. Σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Αστέρι μου. Το οποίο μας δείχνει πάντα το δρόμο που πρέπει να διαβούμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Στην Ελλάδα της προόδου, σε μια Ευρώπη των λαών της. Βάλανε και το Βέρτι ε, Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά Βάλανε και το Βέρτι για να το κάνουν λίγο πιο λαϊκό Να μπορείς να το καταλάβει ο καθένας Α, Θα, θα ακούσουμε όμως τώρα ένα μεγαλύτερο Εκτενέστερο απόσπασμα Από αυτό το βίντεο του Αλέξη Τσίπερα που κυκλοφορεί Η ιστορία των κοινωνιών μας είναι η ιστορία τη εξέλιξη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Η ανθρώπινη γνώση, η επιστήμη, τα όνειρα και οι φιλοδοξίε. Έχω ένα όραμα και μια φιλοδοξία. Η πρόοδο αυτή πολλέ φορέ φοβίζει. Τρόμαξα. Όμω η εξέλιξη είναι η δύναμη των πολλών. Πασόκ, δύναμη ευθύνη. Εμεί είμαστε προϊόν αυτή τη εξέλιξη. Δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκεφτούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Ένα κόμμα που μεγάλωσε και ορίμασε αναλαμβάνοντα το τιμόνι τη χώρα. Σε ιστορικέ στιγμές. Πρώτη φορά σε και το γανάκει που Ένα κόμμα που είναι κάτι πολύ περισσότερο από τι θέσει και τι διακηρύξεις. Μπορείτε να μα κατηγορήσετε για πάτε. Γιατί αλήθεια, ποιο μπορεί να βάλει όρια στα όνειρα και τι επιθυμίε τη πιο μορφωμένη γενιά Ελλήνων στην ιστορία τη Πατρίδα. Ο σύντο! Ο ΣΥΡΙΖΑ ροδεφίτη Συμμαχία εξελίσσεται έχοντα οδηγό τι αξίε ενό λαού που αγωνίστηκε δημιούργησε, αντιστάθηκε, νίκησε. <ΛΣ> Αξίες που μας καθοδηγούν σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Και τώρα το αστεράκι μου θα γίνει μεγάλο αστέρι. Η αριστερά και η Δημοκρατική Παράταξη είναι δημιούργημα αυτών των αξιών. Η αριστερά είναι το Πασόχ. Σήμερα μια πλατιά συμμαχία έρχεται για να κάνει το όραμα πράξη. ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία κάνει το βήμα στο μέλλον. Ένα μέλλον για όλου. Έτσι λέει το φλιτζάνι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Έλα και εσύ για να πορευτούμε μαζί. Δεν είναι μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να τη θε Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άστρο λαμπρό του οδηγεί. Λοιπόν, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εφιέστατο, εφιέστατο και το αστέρι και η ιδέα για αλλαγή σήματος Γιατί όλα πάνε τέλεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό που έλπι ήταν το νέο σήμα, το λέγα όλοι. Τέλεια πολιτική, τέλεια αντιπολίτευση, μαχητική, όπω πρέπει. Αλλάξτε και σήμα για να γίνεται σούπερ ε, Το άλλαξαν κι αυτό και κυρίω κατάλληλη στιγμή. Κατάλληλη. Του βρίζει όλη η κοινωνία για τι μάσκες γελάνε και οι πέτρε σε αυτόν τον τόπο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα διάλεξε σήμερα να το πάει αλλού, να δείξει το, το αστέρι του, το σήμα του. Λε και νοιάζεται κανεί, αντί να αφήσουν τον κανιβαλισμό πάνω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για καμιά δεκαριά ακόμη ημέρε. Εφιέστατα όλα. Από το Α το Ω. Μπράβο. Το κόμμα αυτό συνεχίζει κανονικά. Η ΕΡΤ κάνει ρεπορτάζ, πάει έξω από σχολείο και ρωτάει έναν πατέρα για την ε, μάσκα κοιλώτα που δώσανε χτε. Μία έκπληξη περίμενε γονεί και μαθητέ όταν παρέλαβαν τι μάσκες που του διένυμαν από τα σχολεία. Πόσε μάσκες το έχετε δώσει σήμερα, Δύο. Ε, είναι από το σχολείο ή τι προμηθεύτηκαν. Όχι, το σχολείο σχολείου τη κάναμε δυστυχώ. Ήταν πολύ μεγάλε. Ναι. Οπότε Κάνε μόνο σα. Μεγάλε το παγουράκι και μικρή μάσκα ήταν ανάποδα. και το σχολείο τη Και να το ξέρετε Αν έχεις μάσκα και παγούρι Θα τρως αλάτα με μανούρι Ποίηματα Ποίηση γενικότερα ο Κυριάκο Μιζωτάκη, στην ΔΕΘ προχτέ, ευχαρίστησε το γεραπετρίτη που νύχτα-μέρα δούλευε για αυτό το κόνσεπτ να πάνε οι μάσκε στα σχολεία και τα παγούρια, τα οποία παγούρια είναι 250 ml, δεν φτάνει καθόλου, πρέπει να ξαναγεμίσει κατά τη διάρκεια τη μέρα, άρα δεν αποφεύγεται ο συνοστισμό τη βρύσε, δεν ξέρω τι μέτρα θα βάλουν και πόσο κάνουν χειρότερη και δυσκολότερη τη ζωή μέσα στο σχολείο. Οι μάσκες είναι για να καλύπτουν δύο παιδιά ταυτόχρονα, και του, στη μία πλευρά του θρανίου και στην άλλη πλευρά γενικώς στέφθηκε με επιτυχία χαλάλι τα ξενύχθια του κυρίου Γεραπετρίτη Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα, όσο γνωρίζω είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία παρέχει σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς δοργάν μάσκες Ελε τα μία Παρέχει σε μαθητέ και σε εκπαιδευτικού δωργάνου μάσκε. Πώ τα βλέπει λοιπόν, φίλε μου, Αρίστο, Μαύρα και άρακλα. Πώ θα τα δει, Καλέ τον καβάδι, Δεν ήταν εύκολο να οργανωθεί αυτή η διανομή των μασκών. Κόσμο, Ακούω και κόσμο, Δεν βλέπω. μέρα έτσι όλα μου το έχεις πράσει, πιάτα, ποτήρια, μιμπελά και ραμεδαριό το έχει κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για την Κεντρική Ένωση Δήμων η οποία έβαλε πλάτη Οφείλω ένα προσωπικό ευχαριστώ στον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έμεινε εξάγρυπνος βράδια για να εξασφαλίσει ότι από πλευράς κεντρικού συντονισμού το project αυτό θα τρέξει έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω! Αγαπημένα μου παιδιά, Θέλω να σε ευχηθώ να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά. Κύριε Μεδεριώτη, το έχει κάνει. Μπράβο στο Γεραμπετρίτη. Δούλεψε νύχτα μέρα, αλλά το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, φαντάζομαι. Πετύχανε, Διάνα, μπράβο συγχαρητήρια και στου άλλου τομεί. Έτσι να πάνε τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που η νεολαία τη χώρα τυφλώνεται, όχι από τη δική τη αυτοϊκοποίηση, αλλά από την αυτοϊκοποίηση των υπουργών, πρωθυπουργών και στελεχών τη κυβερνήσεω νύχτα μέρα. 24 ώρε το 24 ωρο Εδώ είναι η Ελληνοφεια όπω κάθε μέρα, 21, 10, 80, 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνία, σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, μην τον αφήσετε απογοητευμένο. Ραίνωπαπάκιπαραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, μα ακούτε ζωντανά επίση στο Ελληνia.gr, το επίσημο site. Αμέσω μετά σε κονσέρβο όποτε θέλετε, στο YouTube ελληνοφρένη official, μας ακούτε εκεί live και μετά όποτε θέλετε μας ακούτε και στο facebook live τι άλλα έχουμε τα είπαμε όλα, έχουμε το πρώτο μέρος του λαού να μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις ναι Έλα. Τι έλα είναι. Καλησπέρα, καλή βδομάδα, καλή σχολική χρονιά. Καλησπέρα, τα παγούρια μέσα τώρα που λέμε. Χααααα, <laughs> αστεία. <laughs> <laughs> σαν κάτι <laughs> αστείακια <laughs> που λένε κάτι μπαρμπάδε στι γιορτέ. <laughs> ναι, ναι. Τι ήθελα να σου πω, ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία μου μαζί σου. Μοιράσω, σου, αγαπητέ. Ε... Να μοιραστούμε, <laughs> θέλω να ανταλλάξουμε εμπειρίε. Οι εμπειρίε είναι για να μοιράζονται, πες. Λοιπόν, χθε το. Προϊόμαστε... Περίμενα, να το πω, περίμενα να το πω, οι εμπειρίε είναι για να μοιράζονται. Έτσι, πράβο. Το είπα. Ε, χθε το πρωί η... είχαμε το μνημόσυμα τη γιαγιά μου. Και πήγαμε στην εκκλησία όπω συνηθίζεται. Την πέθανε στη γη, γιατί πέθανε. Άστα. Λοιπόν, εγώ είδα πράγματα, μπορεί να τα ξέρει εσύ, γιατί ξέρει και πολλά. Αλλά εγώ πρώτη φορά τα άδα και έπαθα σοκ. Εγώ τα ξέρω. Είχε πάρα πολλά πεδάκια, μικρά πεδάκια τώρα από ενό χρόνου μέχρι πέντε, ξέρω Πού, εγώ. Πού στο νεκροταφείο? Και... Όχι, είχα. Στη... Στην οικιακή, στην ενορία, α πούμε. Ε, τι θε να μου πει, στην εκκλησία δεν κολλάει, τι θε. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εγώ στην αρχή νόμιζα ότι έχουν βάφτιση, αλλά μετά κατάλαβα ότι πήγαν να τα κοινωνίσουν. Δεν είναι, δεν είναι. Στην εκκλησία. Η εκκλησία σου λέει δεν κολλάει. κολλάει. Στο σχολείο κολλάει. Μετά το κατάλαβα όμω. Ναι. Μέσα δηλαδή, στο... αν, αν πα ένα ψιλικατζίδικο που είναι μεγαλύτερο από μια σχολική αίθουσα, πέντε άτομα δεν βάζει μέσα γιατί κολλάει. Στη σχολική αίθουσα που βάζει τα παιδάκια που δεν προσέχουν κιόλα, εκεί σε δεν κολλάει. Γιατί είσαι κακοπροαίρετος, 25 άτομα είναι πιο ασφαλή από το να ήταν πέντε. Δεν το καταλαβαίνει αυτό, είναι λιγότερο οι καθηγητέ. Α, σου δω. Και, και δεν είναι ευθεία, είναι. Τέλο πάντων, να πω αυτό που ήθελα να πω. Ήταν τώρα μέσα στην εκκλησία πάρα πολλοί κόσμο, μια οι ουρέ που κάνανε για να κοινωνίσουν ο ένα πάνω στον άλλον, χωρί μάσκε, χωρί τίποτα, εννοείται και τα παιδάκια κοινωνούσανε. Ωραία. Και είπα να κάνω ένα πείραμα. Όχι. Oh. Έγινε ρουφιάνο για μια φορά στη ζωή μου. Oh. Ήταν διπλό το πείραμα. Πρώτα απ' όλα να δω πώ νιώθουν οι ρουφιάνοι και δεύτερον να δω τι θα γίνει. Πώ ρουφιάνε ψη, κουκουλίτσα, πού πήρε εωδή. Ναι, Όχι, έχει πειρα 100. Ah. Και του είπα στην εκκλησία έχει συνοστισμό, ακραίο. Μου λέει θα ενημερώσουμε. Και κάθεσε εκεί και περίμενα. Δεν ήρθε κανένα. Αυτό ήταν το πείραμα. Είπε θα, θα ενημερώσουμε, αρθούμε. δεν είπε θα αρθούμε. Μπορεί να ενημέρωσε. Ναι. Σωστό, σωστό, αλλά γινότανε ο κακό χαμό και δεν ήρθε κανεί. Δηλαδή, δηλαδή μου στην να... εκκλησία δεν γίνεται να γίνει ο κακό χαμό, ο καλό χαμό γινότανε. Ακριβώ, ακριβώ. Και το δεύτερο που ήθελα να δω με το πείραμά μου ήταν πώ νιώθει ένα Ρουφιάνος. Και okay. ε, Ένιωσα καραφλός κοντό και γλίτσης Και, και, και, και γλιώδη. Σωστά ένιωσε. Δεν μου λέτε πρώτο να θέλετε κάτι, άλλη παράσταση θα κάνει γιατί μία δεν μα έφανε. 26 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αθήνα? Ε, το θέλει να είμαι. Ε, στο κύτταρο, τότε του Νοέμβρη, στο κύτταρο. Να ξέρω ρωτήσω κάτι, θα παθούμε ιστερία με αυτό να είναι που μα έδωσε το μέλλον. Σεισμοί, καταποντισμοί, ιείοι. Τι άλλο μα περιμένει. Φωτιέ, πλημμύρε, λίγα λε. Και άλλα. Έχει κι άλλα. Να μου λες, τελικά θα ξαφανίσει το χάρτη με τον καντέμινε ή όχι. Ιδανικά, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Πια δεν αντέχετε. Να τελειώνει. Δεν αντέχεται, παιδιά. Όντω δεν αντέχετε. κι άλλο. Δεν αντέχεται. Mm. Συνεχίζει, παιδιά. Είσαστε καταπληκτικοί. Είσαστε το κελάιδο του ρα Λέει. Ο ένας κομπρέλος ράμπης δεν υπάρχει πιο ρέο, πως θα λένε, δίδυμο. Μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα, ναι. εγώ δεν πίστευα στην ύπαρξη Θεού. Από τη Δευτέρα την προηγούμενη και μετά υπάρχει Θεόσουλε. Τι έγινε? Άκουσα το Θήμιο να μιλάει. Ο Θήμιος είναι ο Θεός? Ο ε, Θήμιος δεν θα λένε Ήλιος Θεός, θα λένε Θήμιος Θεός. Α, πα, πα, πα, πα. Την κατάτια αυτή τι. να πω ότι δεν την είχα προβλέψει, την είχα. Δεν υπάρχει φίλε, θεός, ε, τέλος, mm. τέλος, My. Mm. My. αυτό. Πολύ ευχαριστή η εξέλιξη αυτή, έλα σε θέλω Ναι. Βαρέθηκα πως το λέει, πολύ. Κι εγώ, οπότε λέω ας το δείξουμε να... εδώ, φτάνει εδώ, εγώ ολοκληρώσα τη σχέση μας, Μα... νομίζω έχει κάνει τον κύκλο <laughs> τον πούλο. <laughs> Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα ότι όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. <laughs> το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Αυτό, το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης τους, αναδεικνύεται συνεχώς σε ό,τι κάνουνε. Θα αποδειχθεί τώρα και από τις που θα ακούσουμε από την ελληνική αστυνομία αστυνομική τίτλη των Ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Συνεχίζεται ο καλπασμός της καλύτερης κυβέρνησης όλων των εποχών σύμφωνα πάντα με έγκυρα δελτία ειδήσεων και δημοσκοπήσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Ο λαοπρόβλητος ηγέτης μας, αποκαλούμενος πλέον και Μωυσής, απολαμβάνει τις εμπιστοσύνη του 98% των Ελλήνων. Το γεγονός εορτάστηκε σε Beach Bar των Χανίων, όπου βρέθηκε ο ηγέτης μας για ολιγοήμερες 40ήμερες διακοπές ως μια ανάπαυλα από τις του διακοπέ. Εν τω μεταξύ, μπροστά σε θαύμα βρέθηκαν γονείς και μαθητές δημοτικού σχολείου της Καλιθέας, Όταν σήμερα το πρωί αντιλήφθηκαν ότι ένα παγουρίνο δεν περιείχε νερό αλλά κολόνια Αμέσως κλήθηκε ιερέας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι πρόκειται για Μύρο του Αγίου Ευκαρπίου του Μυροβλήτη. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε αμέσως συγκεντρώθηκαν χρήματα τα οποία θα δοθούν στους ιερείς της περιοχής, ως αποζημίωση για τη χασούρα που είχαν στον καιρό της καραντίνας. Αυγούμε στα μπαλκόνια μας απόψε στις 9 μας καλεί η υπέρκομψη σύζυγος του πρωθυπουργού μας για να χειροκροτήσουμε τους παίκτες του Big Brother που εδώ και 15 μέρες δίνουν ένα μοναδικό αγώνα ζωής. Την αντίθεση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πρότεινε να χειροκροτήσουμε μόνο τους παίκτες του MasterChef όταν αυτό ξεκινήσει, ενώ το Κινάλ πρότεινε να χειροκροτήσουμε τους παίκτες του GNTM ως κίνηση σοσιαλιστικής πανστρατιάς. We'll το cheerleading είναι το νέο θέμα που εισάγεται από αυτή τη χρονιά στι σχολικές αίθουσε, σύμφωνα με απόφαση τη Νίκη και Ραμαίος. Το γεγονό έχει προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού σε νέε κορασίδε του τόπου μα, οι οποίε βρήκαν απασχόληση μέχρι να δεσμευτούν με τα ιερά μα του γάμου. Σύμφωνα με την Υπουργό, σύντομα θα καθιερωθεί ω μάθημα και το εκκλησιαστικό cheerleading, το οποίο θα εκπαιδεύει τι νέε κορασίδε στο θρησκευτικό λίκνισμα των μυρών, υπό το άκουσμα ψαλμοδιών στα προάπλια των εκκλησιών. Επιστολέ τη Μαγδαλινή φέρνει στο φω τη δημοσιότητα ο Κυριάκος Βελόπουλο. Πρόκειται για 7 επιστολές, τις οποίε έχει γράψει η ίδια στη γραφομηχανή τη. Σε μία από αυτέ, όπω αναφέρει ο Κυριάκο Βελόπουλο, προτείνεται η μεταφορά προσφύγων στη Γιάρο. Στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση παρουσίασε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού με τίτλο Τελοπών εντερικών βυζαντινών απορροφητικών στο μαχικό φασιστικών. Καιρός. Συνεφιασμένος ο καιρό σήμερα Λες και όταν είχε ήλιο το Άσε μας. Έτσι τα βλέπει τα πράγματα η ελληνική αστυνομία Πάμε τώρα μέχρι του Αγίου Στοδόρους Εδώ στην Κοντά Στην Προσκόρινθο Είναι καθαροί Έλληνε Έλληνες εκεί Τόσο καθαροί που αποφάσισαν να μην δεχτούν μεταναστόπουλα Στο σχολείο Ακούμε τους εκπροσώπους του άξιους εκπροσώπους Καθαροί οι Έλληνες πάντα Από το Σύλλο Γεια σας. Είμαστε το ο Σύλλογος Γονέων και Γειτομόνου του Γυμνασίου. Ε, σήμερα κάναμε μια συγκέντρωση γονέων του Γυμνασίου για να ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί ένταξης των παιδιών από τη δομή των προσφύγων στο σχολείο, στη σχολική μονάδα. Του ενημερώσαμε ότι κινήσεις κάναμε όλο το καλοκαίρι, Τι συζητήσει με το Δήμο, τι συζητήσει με τους συλλόγους και μία απόφαση η οποία θα, θα, θα ανακοινωθεί και θα καταλήξει με τις υπογραφές των γονέων. Σε περίπτωση ένταξη των παιδιών αυτών ε, μέσα στη σχολική μονάδα, το σχολείο θα κλείσει. Άτυχα, άτυχα τα Ελληνόπουλα που έχουν τέτοιους γονείς και τυχερά τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα που αν τελικά υλοποιηθεί αυτή η απειλή των κάφρων εκεί, δεν θα έρθουν σε επαφή με όλη αυτή την καφρίλα. Που αγιάστηκα, ο αγιασμός μου έδωσε τη φώτιση και σε με την πρώτη! Εσύ είσαι ο φωτισμένο τώρα! Εί είμαι πεφωτισμένο. Όλα τα παιδάκια με τι μάσκες, εμεί με τι μάσκες, τα είδαμε, μα είδανε μια ναι, χαρά τέλεια. Το παγούρινο που έστειλε ο ναι. 250 ml. Ούτε ένα κατόριμα δεν χωράει. Το παιδάκι δεν θα, θα πηγαίνει το αλλι τα συχνά, άρα δεν θα πίνει τα σέργα του συχνά, άρα, άρα... δεν με το χάμε τον κορονοϊό. Άρα τέλεια. πολύ πανέξονο, είστε με κυκαιραμένο, έτσι. Πολύ 250 ml. Και, δεν είναι. και αυτό δεν μπορεί να το ξαναγεμίσει. Ε... Θεωρητικά όχι, μα γι' αυτό το λόγο δεν τα έδωσε, Αποστόλη. Άμα θέλει να... μέσα το παιδί, βάζει τσίπουρο. Εννοείται, δεν δε φαίνεται τίποτα. Από το σπίτι. Τιστό... Απ το σπίτι. Τσίπουρο από το σπίτι. Τσίπουρο, οίσκι με τη μασκούλα δεν θα φαίνεται τίποτα. Και τέλο να είναι και θα λέει να πίνει το παιδάκι μια χαρά. Δεν φαίνεται τίποτα με τη πλέον. Γιατί το 250 ml μέχρι να τελειώσει η δεύτερη ώρα τη γλώσσα γλώσσα ας... το Αύριο έχετε μενδόνι έτσι. Τι να την πω, Έχετε μενδόνι λερό. Θα... Ναι, ο κατρόγκαλο είχε βάλει ποσέ με αυτό το τέτοιο. Το, ποσέ, το, το, το, το, το, το αυγό, πέτο. το αυγό, το ποσέ. Ναι, ναι, ναι το ποσέ. Εδώ πέτει να βάλω. Τι να δεν είναι αυτό. Εγώ λέω τσίτσιδος, ξετσούτσουνο έξω. Μιλάμε να... μου το πάρει για άγαλμα, ρε, Αυτό. Αλλά είσαι κοιλιάς, ε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, εντάξει, τέλο πάντων. Δί Επίση, <Πίση> μια λογική εξήγηση. Στα 250ml γιατί δεν βάζουμε ένα λιγογερμό. Εγώ θα έλεγα να είναι 200ml το σωστό για να θυμίζει και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ε να έχει ένα συμβολισμό. Γιατί, γιατί δεν πα τη να τα λε. Αυτέ είναι απόψει σοφέ. Πρέπει να ακούγονται. Ε, τώρα άσε με, τα ξέρω. Αλλά να σου πω, σε κανάλι δεν μου έχει πει, θα δούμε. Δεν μπορώ να πω. Κάτι ακούγεται. Ακούς κάτι, ακούς φωνέ, σου έχει μα. Ε, ναι. Κούκλε. Καλά. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την παράσταση την Πέμπτη. Γιατί ήσουν εκεί? Δεν ήμουν εκεί, την είδα. Online? Ναι, ναι, ναι. Είμαι, ε, μένω στη, στη Μιδηλίνη βασικά και ότι δεν μπορούσα να έρθω. Α, αυτό. Ε, Μπορούσε, αλλά τέλο πάντων. Ε, μπορούσα, μπορούσα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ πέρα που γίνονται που πρέπει να κάνω κάποια αυτή τη στιγμή. Τέλο πάντων. Τη συγχαρητήρια, όπω και να έχει. Ήτανε 2,5 και παρα, παραπάνω από 2,5 ώρε. Με περιεχόμενο, γέλιο, σκέψη, μουσική, πάρα πολλή μουσική και κάποια κομμάτια από αυτά από τα δικά σου πρέπει να τα κάνει ε, λίγο. Δεν ξέρω, βιντεάκι. Κάπω να τα. Δίσκο, οπίκο, θα, οπίκο, θα οπίκο. τα κυκλοφορήσω σε δίσκο. Γιατί πουλάνε και πολλοί οι δίσκοι. Πέξε μπάλα, βινίλιο, δώσε πόνο, βέβαια. Βινίλιο, να βέβαια, γουστάρουμε. Βέβαια. Λοιπόν, και θέλω να πω και ένα δεύτερο πράγμα. Ε, την Παρασκευή είχαμε μια αντιφασιστική διαδήλωση εδώ στη Νιτιλίνη, λίγο πιο έξω. Και καθώ ξεκινήσαμε, τέλο πάντων, για τη διαδήλωση κάπου εκεί στι ώρα, λίγο πιο παραπέρα μα υποδεχθήκαν τα ματ. Και όταν λέω μα υποδεχθήκαν. Ε, ε, μα ε, υποδεχθήκαν, παιδί μου, είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Η υποδοχή σου κάνανε τι θε. Εν αλλά δεν το περίμενα δηλαδή, τόσο... δηλαδή ούτε καν να τίποτα. Ήρθανε τρέχοντας, πετάγανε φοε... μολότοφ, πετάγανε κροτίδες, Άρα, κομμάτι... σου κάνουν μια σωστή υποδοχή όπως κάνουν τα άμα συνήθω. Ναι, ναι, ναι ακριβώ. Δεν σου, σου κάνουν πίσω. κάτι άλλο, κάτι περισσότερο. Όπω έχει μάθει ο κουτίζε, να πούμε, όπω έχει μάθει. Παιδί ε, είναι... μου δεν υπήρξε μια πατσοκρατία ισχυρότερη από άλλε φορέ. Τα συνηθισμένα, Ναι, ναι, τα κλασικά τα ε, πει, Απλά πήρανε, πήρανε παιδιά μέσα τα πάλι καλά μετά τα Βέβαια, αλλά τέλο πάντων χτυπήσανε κόσμο, αλλά δεν θα του περάσει. Ειλικρινά, εγώ το λέω ειλικρινά, ακούω, ο κόσμος εδώ πέρα ειλικρινά. Όποιο να σκέφτεται, θα βγαίνει κάθε φορά που θα υπάρχει διαδήλωση. Θα βγαίνει έξω και θα, δια... θα διαδηλώνει. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Κι μπάτσε <στον> τη γνωστή υποδοχή, ξέρει. <στον> το θέμα είναι να μα είσαι με του μπάτσου. Και με του ε, ρουφιάνου, αδερφέ. Γιατί υπάρχουν και ρουφιάνοι. Υπάρχουν και πάρα πολλά φασιταριά εδώ πέρα. Και με του ρουφιάνου, αυτό. Λοιπόν, φυλάκια, τα λέμε. Λοιπόν, Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα ότι όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνη μας. <κοίλυς> το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνη μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αν κάτι σηματοδοτείται είναι αυτό ακριβώς το σοβαρό πρόσωπο τη ευθύνη. Ένα τέτοιο πρόσωπο έδειξε ένας γονέας στην Κρήτη, που εκεί στην Κρήτη ξέρουμε όλοι πώ λύνουν τις διαφορές τους, που πλάκωσε τον καθηγητή στο ξύλο. Γιατί λέω, έρχαμε να πάρουμε τα βιβλία. Όμορφα, χωρί πασαρέσει τίποτα, δεν θέλουμε να βάλουμε μάσκα. Σα έχουμε ενημερώσει προσωπικά. Περιμένω έξω στην πόρτα ανάρτηξη να να των παιδιών μου. Πάνω να ό,τι ο γιο μου μέσα και κλείνουν τα άλλα παιδάκια με τι μάχε που μπορούσαν. Και τον αρπάει ο καθηγητή και του λέει: Πάει μάσκα. Και λέει: Το παιδί μου, εγώ δεν φορά μάσκα, δεν θέλω μάσκα. Και τον πιάνει το παιδί μου από το χέρι και τον υποβάλει να βάλει τη μάσκα. Τρώμαξε το παιδί μου και φοβήθηκε. Μου λέει, Δεν θέλω να σ ε, λέει στο τέλος επειδή τα λέει γρήγορα Είδα το παιδί μου κλαμμένο και του παίξα μια κουτουλιά Έτσι λοιπόν στο νοσοκομείο καθηγητής Έτσι λύθηκε τι λύθηκε διεκπεραιώθηκε με κάποιο τρόπο το θέμα Στην ε, Κρήτη Το συγκεκριμένο θέμα Χθες βράδυ ο Νίκο Χάτζης Νικολάου Στην εκπομπή του είχε την Χαρούλα Αλεξίου Η οποία όπως ξέρουμε Έχει ανακοινώσει εδώ και κάποιο καιρό Κάποιους μήνε ότι σταματάει το τραγούδι γιατί νιώθει ότι φωνή της δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που η ίδια θα ήθελε βεβαίως τοποθετήθηκε για αυτό, μίλησε έδωσε μια απάντηση εμείς θα, θα σταθούμε σε μια άλλη απάντηση που περιγράφει η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου πότε ένιωσε ότι τελικά ανήκει στο ελληνικό τραγούδι Εσύ πότε κατάλαβες για πρώτη φορά ότι αυτό είναι ο δρόμος σου ότι ο, ο, ο δρόμος σου θα είναι το τραγούδι πότε το ένιωσες για πρώτη φορά όταν τραγούδησα την Οδό Αριστοτέλους. Ενώ είχα είχες τι κάνει διαδρομή. Είχα τραγουδίσει στη μικρασία, στο Καλημέρα Ήλαι. Και παρόλα αυτά δεν ήσουν σίγουροι. Δεν ήμουν σίγουροι ότι θα συνεχίσω. Στην Οδό Αριστοτέλους πια είπα που είχαν περάσει και τρία χρόνια περίπου είπα ότι ναι, τελικά εδώ με βλέπω. Σάββατο κι από βραδό και ας έτυλίνει στην Αριστοτέλους που γερνάς Έβγαζα απ' τι τσέπε μου φουλούδε μανταρίνι σου ρίχνα στα μάτια να φωνά. Έζα ανημί πρώτα ρη κι αστυνομού. Και τα θα Καλά έκανε και συνέχισε το τραγούδι από αυτή τη ερμηνεία. Μόνο εκεί και αυτό θα μπορούσε να κάνει και έχουμε ωφεληθεί όλοι έτσι και αλλιώ όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιάννη Πανός έχει γράψει τη μουσική, ο Λευτέρη Παπαδόπουλο του στίγου με την Αργυρό που ήταν αρχηγό και τότε που παίζαν κλέφτε και αστυνόμου και στο νου του δεν είχαν καθόλου. Θα φοράνε μάσκες ή μπορεί να τι φορούσαν τότε για να παίξουν απλά του κλέφτε και του αστυνόμου. Κάπω έτσι και με αυτά τελειώσαμε. Σιγά σιγά το τραγούδι μα πάει στο τρίτο μέρο του λαού. Τα υπόλοιπα μίσα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά Πεσαλάβανε στου σαπανδρό. Τα γιάννη θα ταρνώ Σαβατό απ και από βραδό και τη λίνη στην αριστο που γέρνας. Έβγαζα τι τσέπε μου. Φουλούδε Μανταρινή σου ρυθμιά στα μάτια. No, no. Άκουσα ανοίγουνα τις 6 με 6 και σε κανένα στριπτζάδικο Γιατί τόσο ανομαλός που εσύ μπορεί να έχεις πάει εκεί Αμυστή Εγώ να δουλεύω σε στριπτζάδικο. στριπτζάδικο Εγώ αγάπη μου, έχω το στριπτζάδικο Δεν να το λες να κάνεις στριπτής Εσύ να αναικανοποιήσεις αυτή την ανομαλία σου Στριπτής σε γυναίκες Αυτό σε αυτή, γιατί θα... είναι ανομαλία στριπτή. δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ανομαλία, να ξεβρακώνεσαι. ανομαλία. Δεν είναι. Άλλοι θα... το ξεβρακώνεσαι αυτό. Κυρία Βενιέρη, πήρατε μετάφραση στα ψαχνά. Ναι, τι να κάνω κι εγώ, Τα ξέρει κι εσύ, δασκάλα είσαι. Δεν έχουν πουφένα να ηρεμήσουμε Από κερα... Απ την Καλυθέα στα ψαχνά. Ναι, ε, ναι, είναι πολύ μακριά. Εκτό κι αν το... θέλατε να πάτε στην Εύη, στον τόπο καταλήγω. Ήθελα να πάω στην Εύη. Η αλήθεια είναι, ήθελα να πάω στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί τη χώρα. Ελάτε κι αυτοί, ελάτε κι αυτοί. Κούμωρη, έχετε μεγάλο νησί, δεν νομίζω. Ε, όχι σαν την Εύβοια. Αλλά αυτό το πέμπτε σε έπιωση. Αιμορύ, εγώ το έχω μεγαλύτερο. Καλέ να το έχει μεγαλύτερο. Mm. Εμεί το παγγουρίνο δεν πήραμε. Ωραία, μόλι τι θέλετε και... να σα δώσουμε να θα δώσουμε ένα λάστιχο νερό να πίνουν τα παιδιά. Όχι, λάστιχο δεν κάνει. Άνοιξε τη βάνα τη περιοστική που βγάζουμε πίεση. Δεν προλαβαίνω να μείνουν τα μικρόβια πάνω. Ότω oh, λέω, επειδή ο Θύμω είπε ότι πήγαν σε όλα τα σχολεία τα παγγουρίνο. Ε, λοιπόν, μήπω είχε στο κουράκιο χθε στη του κούλι να μετρήσει πόσα ξέματα είπε. Όχι, καλά λουλιά δε κάνω. Να μετρήσω πόσε αλήθειε που είναι λιγότερε. Άμπρά ναι αυτό ήταν πιο βολικό mm. καταρχάς μιλούσε σαν να έχει τελειώσει η πανδημία αντιμετωπίσαμε την πανδημία λες και δεν είμαστε τώρα σε ένα χειρότερο κύμα από αυτό τη άνοιξη. ναι ναι ότι έχει αντιμετωπιστεί τάχα ναι και ότι έχουμε τελειώσει επαναλήθοντα χρόνο λοιπόν επίση είπα ότι η Ελλάδα ένα ψέμα 38 είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δίνει δωρεάν μάσκες στους μαθητές mm. Η Ιταλία θα δίνει 11 εκατομμύρια χειρουργικέ μάσκε στου μαθητέ τη την εβδομάδα. Αμεί με τι ίδιε θα τη βγάλουμε. Οι μα είναι πολλαπλών χρήσεων. Πλένει, σιδερώνει, φυλάκια. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Στην Ιταλία Ωραία. θα γίνουν την εβδομάδα 11 εκατομμύρια μάσκε. διο πληθυσμό έχουμε με την Ιταλία, διακρούσματα, άϊ παράδα μα. Όχι, αναλογικά όμω, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση για να διασφαλίσει. Ε, Χωρέ ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε. που θε και αναλογίε. Να πα στην Ιταλία, Μωρή. Θα πάω, Μωρή. Επίση είπε πραγματικά και πράγματι κάποιο του το και το βιοδομήμα. Εδώ είπε ιστηρία, αντί για ιστορία της γενιάς που καλείται σήμερα να γράψει τη δική της ιστορία. Και κάνω μια παράσταση που λέγεται Με τη Μέληση με τους λύκους. Οι Αυγής, του Λύκου. Είναι η Αγόρα Φανάκη Καμπαγιάννη, διοίκηση τη Χρυσή Αυγή, του Οίκου Κόρτου τη Πολιτική Αγωγή. Ανεβαίνει στο Τριανόν 19, 20, 21 και 22. Και θα θέλαμε, επειδή είστε μια εκπομπή που έχετε πάρει πολύ σαφή θέση το ζήτημα τη Χρυσή Αυγή και με τι δικαιωμάτει που έχετε φέρει κτλ. Θέλαμε πολύ να μα παίξετε. Τι λε! Να σα παίξουμε, τι εννοεί να σα παίξουμε. Έχω, και στο site σελίδα στο δελτίο τύπου μα. Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Λέω κάτι εγώ, λέω μια μαλακία ρε παιδί μου, κάτι που δεν στέκει, το οποίο θεωρίζει ότι είναι μαλακία. Αλλά το αναπαράγουν κάποιοι άλλοι. Αναπαράγεται, αναπαράγεται, αναπαράγεται, και τελικά σου σε εσένα πάλι, το έχει πει και είναι σωστό. Τι θέλω να πω, Ότι λένε κάτι μια μαλακία α πούμε οι παπάδες, την ακούνε όλοι, ενώ το σωστό που λένε οι επιστήμονε δεν τα ακούνε. Ακούνε τους παπάδες και το ψέμα γίνεται αλήθεια. Δεν ξέρουν θε uh, συνέδευση τίποτα του μου εσύ. Βέβαια, δεν θα δω μου εσύ. Έχει live μου ο στο κανάλι και το χάσουμε. Πέλε πάνω μου η εσύ είναι πάντως, γιατί κατάφερε πόσα χρόνια σου λέγανε παλιά. Βούτυρο ή κανόνια. Τώρα αυτό σε σου λέει και βούτυρο και κανονία." Δεν σου λένε δεν θα είσαι το βούτυρο. Αλλά δεν πειράζει, το κατάλληλα. Ούτε σου λέει είναι. ότι θα φάσει το κανονί στον κόσμο. Δεν το λέωτεύω. Πά του κακάλε τώρα τα αξιολογούν, κολοδεύουν, αλλά και εθνική οικονομία την έσου σε αυτό τα μέτρα που κάνει. Ναι, ναι. Γι' αυτό βγαίνει και θα συνεχίσει να βγαίνει επειδή είναι και μεσί. Τι ζώη τραβάσει. <laughs> Κατάξε. Α βάλω ένα στοίχημα εγώ δημοσίευα εδώ πέρα μόνο του τον Επειδή αυτό που πει αυτή αναστέλει και νεκρούς θα μας σε λίγο και στου Αν βγάλουν αυτοί οι 22 με εκλογέ ενδιάμεση χωρί να μου τρυπήσει τη μήτρη, φίλε. Τι αν βγάλουνε, Τι αν βγάλουνε, Είναι τόσο μαλακιέ. Ακριβώ επειδή τα έχουν του, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορώ να κρυφτούν μετά, παιδί μου. Είναι τόσο όλα του που ξεχνούνται, καταλαβέ.